Αυτό που μας ετοιμάζουν τα κυρίαρχα συμφέροντα οι κυρίαρχε δυνάμει είναι ένα ολοκάπτωμα. Πρέπει τώρα να προχωρήσουμε σε αναστολή πληρωμών για όσο χρειαστεί ώστε να εξοικονομήσουμε 15 με 20 δισεκατομμύρια το χρόνο και να διεκδικήσουμε τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους χωρίς μνημόνια λιτότητας. Μπράβο. Είναι ωραίο να θυμόμαστε που και που. Ωραίο είναι, ωραίο τα καταστροφικά πλεονάσματα. Ναι Πότε, έρχονται στα 3,5 Ήταν και παλιά αλλά mm. έρχονται και στο μέλλον Εντάξει, χρήσιμα μάλλον είναι Πλεώνασμα Παλιά είναι. δήλωση είναι αυτή Εντάξει. Του συντρόφου Αλέξη Παλιά αλλά διαγράφεται Όχι, εννοείται στη Να. δική του συνείδηση διαγράφεται Πόσο κόσμος το έχει πιστέψει αυτό Όταν ακούγεται τέτοιε δηλώσεις Άλλη συγκυρία Και με πόσο φανατισμό τα υποστήριζαν αυτά Άλλη συγκυρία. Άλλη συγκυρία. Δεν μας και τώρα απειλήσει. που υποστηρίζουν τα ακριβώ αντίθετα. Άλλη συγκυρία. Μα απείλησαν, μα. Πώ μα τραμπούκησαν. μας εξανάγκασαν. Ε, και τα δεχτήκαμε. Τι να κάνουμε τώρα. Αντί να καθόμαστε να πανηγυρίζουμε την νίκη του Eurogroup, καθόμαστε και μιζεριάζουμε πάλι. Α, έχουμε νίκη. Είναι και να έχουμε και την νίκη. Το ξέχασε. Είναι δύσκολο, δεν, λέω, δεν είναι εύκολο να διαχειριστεί κάθε τόσο μια επιτυχία. Και χωρί Σέρπι, ε ε ε. Χωρί Σέρπι αυτό το έκανε. Χωρί Σέρπι. η Υγέστατο. Έχει μέχρι το 2060 να βγάλει όσο Βέβαια έρχεστατος. δεν πήγε ο ίδιο, πήγε ο Τσακαλώτο. Δεν ξέρουμε Τσακαλώτο τι έβγαλε. Ναι, αυτό προστατεύτηκε με έναν τρόπο πιο. Δεν μπορεί να πηγαίνει συνέχεια για επιτυχίες στην Ευρώπη, α πάει και ένα άλλο. Τώρα έχει πάει στο Ισραήλ. Κάνει δηλώσει με τον. Θα το Ισραήλ. Αναστασιάδη και τον Νετανιάχου. Θα σώσουν το Ισραήλ Και την Κύπρο. Η Κύπρος Λε, δεν το έχει σκεφτεί. Ένα. ένα είναι μεσαιτηρίε. Σωμένη. Η, έχει, η τύχη τη είναι ότι έχει την Ελλάδα εγκύτρια δύναμη. Μην βρούμε ένα να το ξεσουμίσουν αμέσω από, από εκεί, να του φέρουν. Το εκεί η Ελλάδα εγκυάται και για κάποιον άλλον. Μ. Όχι μόνο Μ. για τον εαυτό τη, για την έρμη την Κύπρο. Όχι, όχι. Για τον εαυτό τη δεν εγκυάται, για του άλλου εγκυάται. Ένα, για την Κύπρο κυρίως, την Κύπρο. Ναι. Απέναντι σε μια Τουρκία. Ωραία είναι όλα αυτά. Θε δεν ήμασταν εδώ, είχαμε απεργία. Yeah. Είμαστε σήμερα που έχουν απεργία για Απεργ Ε, είμαι εγώ λίγο βραχιασμένο, αλλά αυτό που με άρπαξε. Τι ήθελε να πα στο κρύο στι απεργίε τη πορεία. Δεν πήγα στι <laughs> απεργίε Όχι. Mm, ωραία. Αν Οργαντικό πήγαινε και στι πορείε. Mm. Μπορεί για να μην και πολύ σε μένα. Ναι, γι' αυτό, γι' αυτό. Δεν χρειαζόταν. Α mm. πούμε, εδώ η ΑΠ δεν είναι στα καλύτερά του, οπότε μην τον πολύ απασχολούμε. Αυτά σκέφτηκα. Να στον πήρα, να δεν μα τον έχουν πάρει ακόμα. Όχι, ακόμα, ακόμα είναι, είναι των δημοσιογράφων, αλλά δεν βλέπω για πολύ έτσι όπω πάνε οι καταστάσει και τα πράγματα. Ε, λέμε σε αυτό τον τόπο Δίκτα μου να πιείς Ναι, ναι. δίκτα μου Ναι, Μ, μάλιστα ναι. Θα Λέμε σε αυτόν τον τόπο ότι υποφέρουν τα νούμερα οι άνθρωποι Τι λέμε συνήθως οι άνθρωποι. οι άνθρωποι Οι άνθρωποι Ευτυχώς βρέθηκε κάποιος όπως ο Γρηγόρης Ψαριανός για να μοιαστεί και για τα νούμερα ε, Ένα νούμερο για τα νούμερα πάντως Κανένας προϋπολογισμός δεν έπεσε μέσα, κανένας προϋπολογισμός δεν ήταν ρεαλιστικός, δεν ήταν πραγματικός, δεν ήταν πραγματιστικός, δεν ήταν εφαρμόσιμος, δεν ήταν αποδοτικός, δεν ήταν δημιουργικός, δεν ήταν τίποτα. Ήτανε λόγια, λόγια, λόγια, θα κάνουμε, έχουμε προϋπολογίσει, όλα τα νούμερα πέφτουν έξω. Όλα τα νούμερα υποφέρουνε ακόμα πιο πολύ για τους ανθρώπους. Επειδή έχουμε συνειδητήσει να λέμε αυτή την εξυπνάδα ότι ευημερούν τα νούμερα και αντιστοιχούν οι άνθρωποι και τα νούμερα δεν περνάνε καθόλου καλά Είδε, κάποιος δεν, δεν έπρεπε να μιλήσει για τα νούμερα Κάποιος δεν είναι εύκολη η ζωή των νούμερων Όχι Βρέθηκε Ρώτησε ο... κανείς τα νούμερα, κανείς, Πώς. όλο για τους ανθρώπους νοιάζεστε Βρέθηκε ο Ψαριανός και είπε ότι περνάνε τα νούμερα πιο δύσκολα από τους ανθρώπους Ναι, γιατί οι ανάλγητες κυβερνήσει, πότε τι. τα κοιτάξανε, πότε προσφέρανε στα νούμερα συντάξεις Ανθρώπους ξαναβρίσκει. νούμερα, νούμερα βρίσκεις. όμως καλά δεν βρίσκεις. Δε βρίσκεις Καλά νούμερα δεν βρίσκεις, δε βρίσκεις. απόδειξη δε... ο Ποιος, εσύ, ο, προ... <laughs> ο, προ... ο προηγούμενος Ο, προ... ο προηγούμενος, ναι Έτσι. Ο προλαλή σα, συγγνώμη. Για να μιλάμε και σωστά προλαλίσας. ελληνικά, δεν θα ήθελα Συζητάνε λάθος. στη Βουλή ναι, ναι, Το προπολογισμό αυτέ τις μέρε και από εκεί είναι το αποστολισμό του Ψαριανού. Μίλησε και η Αυλωνή του. Η Ελένη Αυλωνή του είναι ωραία. αυτή η βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, η κολυμβήτρια. Είναι... Η κολυμβήτρια. Α. Η βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία έχει κάτι με τι κολυμβήτριε. Όχι, αλλά δεν κουρεύουν αυτέ άμα θέλουν. Δηλαδή, γιατί να μην κουρεύει μια παιδίδα κολυμβήτρια. Όχι, <laughs> αυτό είναι το θέμα. Δεν μπορώ να το πω. Μίλησε να την κρίνουμε πολιτικά, Πολιτικά, πλωτήρα. πολιτικά. Μήπω που ήταν και στο αυτή, αυτή η εβδομάδα. Μόνο η Φερόεζο μαζί με τον Κασιδιάρη και τον Παπά και καμάρονται. Μπορεί να ήταν για τι ανάγκε κάποιου μετά... περιοδικού, μπορεί να ήταν κάτι για το Age. ξέρω εγώ. Να φωτογραφιστούν για το Age. Το περιοδικό. Και απλά μας από πού ήρθε το Age. Για τι ανάγκε των Συριζέων ήταν. Α. Και χωρί να καταλαβαίνουν, ξεπλήναν τη Χρυσή Αυγή για άλλη μια φορά. Παρεμπιπτόντω το δημοσίευσε και η Αυγή άμα είναι κατά όμω όμως περίμενε. μπορεί να μην ξέρει φωτογραφίστε αυτή και έχει το Μιτσάρας από πίσω ο φασίστας Όχι. και φωτογραφίστε το ξέρεις βλέπεις τη φωτό είναι πρώτος Α. ο Κασιδιάρης Α. και από πίσω είναι οι υπόλοιποι. ναι την έχω εδώ εντάξει την κραδέρω ξαφνικά βλέπει και ένα Κασιδιάρη δίπλα καλέ αυτή η, φωτό είναι, αυτή η φωτογραφία είναι από την Αυγή ναι το γνωστό σχόλιο Ούτε Κίχ Μ. η Αυγή θα μπορούσε να βάλει. Ah, Πάπειρε φωτογραφίε τη ήρθαν και από τα πρακτορία, υπήρχαν φωτογράφοι. Αλλά διάλεξε όμω μια φωτογραφία που πρώτη μου είναι ο Καστιδιάρη. Η Αυγή, η ιστορική εφημερίδα τη Αριστερά. Ναι, ναι, ναι. Έβαλε αυτό πρώτο. Καλά, το σχόλιο δίπλα είναι για τα. Τρολιά έμαθα ότι ήταν βέβαια από το... την Αυγή. Είπαν ότι το κάνουν για την τρολιά. Και Κάτι τρολιά. έμαθα, κυκλοφόρησε τέτοιοι ότι ήταν επίτε το κάνουν για να τρολάβουν. Βάζει τον Καστιδιάρη και δεν είναι Ναι, ναι. Βάζει τον Κασιδιάρη φωτογρα... Έτσι η Αυγή, αυτό η Αυγή, κάνει τρολιέ. Το σχόλιο δίπλα γράφει ούτε Κιχ. Αν και ο Ερντογάν μα έχει συνηθίσει σχεδόν καθημερινέ προκλητικές δηλώσει για τη Λοζάνη, το Αιγαίο, τα σύνορα τη καρδιά του, χθε που ήταν οι βουλευτέ στο Καστελότζο, προχθέ δηλαδή, ναι, ναι. ο Τούρκο πρόεδρο δεν έκανε ούτε κύχη. Μήπω γιατί χθε αντιπροσωπεία τη Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνα στη Βουλή μαζί με την ηγεσία mm. του Υπουργείου Καμένο Βίτσα βρέθηκαν στο Καστελότζο δίπλα στην Τουρκία. Είναι τυχαίο, ah. αναρωτιέται ο ευφυή συντάκτη. Στην ιστορική εφημερίδα τη αριστερά βάλει και τον Κασιδιάρη δίπλα. Άρα ήταν σχέδιο. Ερδογάν... Γιατί, αν στην επιτροπή του Κασιδιάρη, άρα ήταν σχέδιο. Πάμε παιδιά εκεί να του τρίξουμε τα δόντια, φέρε και δύο ούγγανα. Ότι φοβήθηκε ο Ερντογάν την αυλωνή του την Κασιμάτη, τον Κασιδιάρη και τον Καμένο. Δεν έχει ακούσει τον πολιτικό λόγο τη αυλωνή του, γι' αυτό το λε. Θα τον ακούσει τώρα, Α. θα τον ακούσει τώρα, ότι μίλησε στην ε, Βουλή χτε. Στη συνέχεια, ο διακηρυγμένος πέρσι στόχος μας για την ελάφρυνση του δημοσίου χρέους επετέφθη σε σημαντικό βαθμό αυτή την εβδομάδα. Με ένα πακέτο μέτρων που σε βάθος χρόνου μειώνει το δημόσιο χρέος της χώρας κατά 15 δισεκατομμύρια ευρώ. Εδώ, πέρα από τον πολιτικό λόγο αυτών καθεαυτών, έχει σημασία το επιδερμικό του πράγματος. Πόσο αδιάφορο είναι για αυτά που διαβάζει. Δεν την απασχολούν καθόλου. Αναμασά μια, το non-paper του Μαξίμου Τη 15 δι εξοικονομήθηκαν, τα ίδια κάνει και στα παράθυρα. Βγαίνει και τα λέει με ένα τόσο αδιάφορο τρόπο. Ε, δεν την ενδιαφέρει καθόλου. Τη δουλειά. Θα πει το. Ναι, ναι, αλλά χάλια την κάνει η τη δουλειά. Δεν την εκπαιδεώνει. σχρή. Ξεπέτα. Ξεπέτα. Ούτε, ούτε αυτό να, να διαβάσει κάτι. Μια δουλειά έχουν κάνει οι βουλευτέ. Ειδικά ο κυβερνητικό να υπερασπιστεί τα... αυτά που δεν μπορούν να υπερασπιστούν. Κάνει το σωστά, κάν Τυποποιημένε ατάκε, κονσέρβα, κλεισέ το ένα πίσω από άλλο ότι πετύχαμε και άρα αυτό και άρα εκείνο και ω εκ τούτου συνάγεται ότι. Μήπω είναι μια μορφή αντίσταση αυτή. Σε τι. Δεν θα πω τι απόψει μου. Έλα, φέρνω από τη βλακία σα. έχω απόψει μου. Ναι, ναι, ναι. Έχω Έλα, θα φέρνω από τη βλακία σα τώρα γιατί αν μιλήσω. ΑΑΑ! Θέλω να πω, αυτή η αριστερά που έχει τέτοια εφημερίδα που βάζει τέτοιε φωτογραφίε και τέτοια σχόλια. Αυτή η αριστερά που έχει τέτοιου βουλευτέ δεν είναι αριστερά. Τι, Ούτε είναι. καν αυτή η αριστερά. Ε, είναι καραγιούζηλίκη. Α. Γιατί όλοι αυτοί κυριαρχούν επάνω και όλοι αυτοί που από κάτω ακόμη ελπίζουν σε μια αριστερά νομίζω πρέπει να επανατοποθετηθούν. Να το δουν λίγο γιατί και να υπάρχουν 5-6 σοβαροί του έχει πάρει φάλαγγι όλοι οι υπόλοιποι που είναι άγνωστοι. Καλά, ο καθένα δηλώνει ό,τι θέλει. Απειροί. Απειροί. Ο καθένα τώρα ναι. το τι θα ναι. πει. Όχι, ίσα, τι δηλαδή. να κάνει τώρα. σα-ίσα. Αριστερό είναι να αριστερό κλπ. Είναι εμείς... διασκεδαστικότατο. Ε, Δεν το χαιρόμαστε για εμά εδώ. Εμεί έχουμε και δουλειά. Απλά το λέμε για αυτού που νιώθουν ότι. Δηλαδή, αριστερό που ξεπλένει η δεν υπάρχει στην παγκόσμια ιστορία. Εκτός, και οι ίδιοι τα γράφτηκαν και στην ίδια την Αυγή σχόλια επικριτικά. Δεν τα λέω εγώ τώρα, σιγά. Κερνάει η βυζή η ευγενία, βλέπω τώρα στο talent show, εντάξει. Ποιο. Κερνάει η βυζή η ευγενία. Μα τι λέει. Τι Ω, βλέπω μετά. πολύ. Είμαστε. κέρασμα. Δεν βλέπω είναι... νάξει, Τα, τα, τα δρώμενα, τα κοινωνικά νάξει, να τα, τα κοινωνικά δρώμενα λέω κι εγώ. Ε. Σκέψου κόσμου στο χάρη. Τι έτο έχουμε. Σωτηρίο? Όχι. <συριακό> ναι, ναι, ναι. Όχι. <συριακό> το νούμερο θέλω. 16. Ωραία. Του χρόνου τι έτο θα έχουμε. Το με μνημόνια στο πάω. <συριακόνια> Μνημόνιο 4, να το πάμε έτσι. Όχι, δεν ξέρουμε. Εντάξει, τι μπορεί να το πει. Ο Σκουρλέτη που είχε κάτι διαφωνίε πριν κάνω δι, αλλά τελικά όλα αυτά καλύφθηκαν γιατί μπήκε και στη νέα θέση και είναι και στον πρωινό καφέ. Μίλησε για το νέο έτος που έρχεται, το 17, Δηλαδή, σε μέρε θα υποδεχτούμε ένα έτο το καλύτερο. <συριακόνια> Που έχουμε υποδεχθεί και θα το ζήσουμε και τα καλά του. Θα το τα καλά του. Ναι, έτσι λέει ο ίδιο την καθημερινότητα. Τέλειω. Θα καταλάβει την καθημερινότητά του, το χοντεινό χρονικό διάστημα, ο κόσμο, βελτίωση τη ζωή σου. Αυτό είναι το ζητούμενο. Πρέπει να περιμένουμε την ολοκλήρωση τη δεύτερη αξιολόγηση. Αυτή θα ανοίξει τον δρόμο για την ποσοτική χαλάρωση και με την δυναμική των τελευταίων δύο τριμήνων, όπου εμφανίζουν μια αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας θεωρώ ότι το 2017 είναι το έτος καμπή όπου θα μπούμε πλέον στο δρόμο της ανάπτυξης ε, με βάση αυτές τις προϋποθέσεις με βάση αυτά τα δεδομένα ναι, θα αρχίσει να το καταλαβαίνει ο κόσμος Κατάλαβες, θα, καταλαβα... θα το καταλάβει ο κόσμος θα το νιώσει θα το νιώσει το 2017 Ε, σου θυμίζουν του προηγούμενου όταν το 2014 μιλούσαν για το τι καλά θα είναι τα πράγματα το 2015 και ότι είχαν καταφέρει πράγματα, και, ναι, και, και έρχονται τα καλά. Και... και τότε πάλι ένα Eurogroup είχε δώσει κάτι ψήγματα, είχε πετάσει, πετάξει κάτι ψυχουλάκια και πανηγύριζαν οι κυβερνώντε τότε κτλ. Το Πάσχα που έρχονταν η ανάπτυξη. Το Πάσχα που ήρθε η ανάπτυξη. Αυτά, το πρώτο το τρίμηνο του 2016, ναι, το δεύτερο ναι. του 2016, το τρίτο του 2016. Τώρα πήγαμε στο 17. και θα το νιώσουμε και στην καθημερινότητα. Στοιχειοδό. Σοβαρό να είναι κάποιο, ξέρει ότι και αυτά που υπόθηκαν στο Eurogroup να εφαρμοστούν δεν θα το νιώσει κανεί στην καθημερινότητα γιατί αργούν να έρθουν. Εντάξει τώρα. Παρ' όλα αυτά κοροϊδεύουν όπω έχουν μάθει, είναι επαγγελματίε κοροϊδία. Άσε τώρα, έχουμε προετοιμασίε άλλου είδου. Λίγο Τύπου... κλείμε τα δύο χρόνια στις 25. Δύο χρόνια πια. Γενάρη. Α, το Έχουμε προετοιμασίε έχουμε φιέστα. Α, ναι. <Σιζε> ναι, έτσι ναι, περάστρω, χρόνια. 20 αναλαμβάνει ο Ομπάμα, 25 ναι. έχουμε. Ποιο χρόνια ο ο Ομπάμα, ε, ομπάμα αναλαμβάνει ο Τραμπ ε. και 25 έχουμε τα πανηγύρια του. Δύο χρόνια Ο κλείσει δύο χρόνια αυτό, δεν θυμάμαι. Το 12 Αυτό είναι. άμα είχε κλείσει το 2012, και, και έφυγε το 2015, βέβαια είχε κλείσει. 14, Ναι, δυόμιση χρόνια και λίγο παραπάνω. ακόμα Δεν πάει έτσι. Όχι, θέλω να δω, αν τον έχει δεν τον έχει. Το το Σαμαράς δηλαδή ο Σαμαράς νομίζω το είχε φάει το Γιώργο για λίγο Ο Γιώργος ανέλαβε το 9 ναι, τον Μέχρι είχε. το 11 Α μετά το 12 Νοέμβριο, δύο ναι, χρόνια έκλεισε Αναδίχρον έχουμε άλλο προσπουργό ναι, ναι. Με κάτι μεσοδιαστή Άλλο μνημόνιο Γιατί δεν μπορεί ο ίδιος θα περάσει δεύτερο μνημόνιο δεν πάει Όχι, καίγεσαι Νομίζω θα του κάνουν τη χάρη να Το Τσίπερα τον έχω ικανό Και όλου αυτού του ΣΥΡΙΖΑΟΥ, εκεί που λένε δεν θα δεχόμασταν το τρίτο, να φέρουν τέταρτο. Και ο πέμπτο. Ναι, γιατί είναι και, πιο και με το, το Και το λαό έχω κάνει. Να ψηφίσει το Ριζα για να φέρει το σωστό μνημόνιο. Ναι, γιατί θέλω, είναι το μνημόνιο το με βούτυρο. Βέβαια. Δεν το ξέρω. Παίζει πολύ το βούτυρο. Ναι, είναι βολεύει. Επειδή είναι μέρα απεργία γενική, α ακούσουμε κάτι. Ένα παλιό γερμανικό τραγουδάκι. Λοιπόν, χθες ο στην εκπομπή που κάνει στο Contra Channel που, τι που και κάρτε, Τσάμπα είναι, γιατί είναι ευρώ, τι είναι ευρώ. Όλα ένα ευρώ, πώς είναι τα μαγαζιά όλα ένα ευρώ. Το, Το μήνα. Το χρόνο 12. Αν κρίνει από τα χρόνια, μαγαζιά αυτά. Τα δύο χρόνια 20 ευρώ κάνουν έκδοση. Αχή, ο τα τρία χρόνια 30 ευρώ. Αμέ. Αν κρίνει από την ποιότητα αυτών των μαγαζιών που το πουλάνε όλα ένα ευρώ, αντίστοιχη τιμή έχει και η Νέα Δημοκρατία όλα και η Ελλάδα. Όλα ένα ευρώ. Τώρα είναι ότι ο αντιπρόεδρο, ο οποίο συνήθω πουλάει βιβλία και τέτοια, ε, που πουλάει και, κάρτες, ε, κόπος τον, και, κάρτες, και τι κάρτε. Κόπω το είναι τώρα που πουλήσει και μερικέ κάρτε. φαντάζομαι Έλα τώρα και τι Ναι, όχι, λέω. Τώρα να, για την νομιμότητα του πράγματο. Θα πάρει κάποιο από εκπομπή να πάρει αυτή την κάρτα μέλου. θες να είσαι μέλο. Ωραία, πώ ήταν το μηχανάκι για την αντική Ναι. Σε βολεύει που τη βρίσκει ένα σούπερ μάρκετ μέσα και στο βγάζο. Έχει κάποια κίνητρα με την κάρτα μέλους τη Νέα Δημοκρατία. Έχει ακούσει. Υπάρχει κάποιο μπόνου, κάτι. Μπορεί να, να κερδίζει κάτι. Ξέρω εγώ mm -hmm. να έχει αποκλειστικά τι ομιλίε του Κυριάκου πριν. Πάντω, όπω είναι ο πρόεδρο να ε... έχει συσκευέ ή ε... σε καλύτερη τιμή. Oh, να έχει συντίτω τέτοιου να έρχονται σπίτι σου να μην τα ψάχνεις. Όχι, όχι Υπάρχει ένα άλλο πολύ μεγάλο ατού, όπω είπε ο αντιπρόεδρο. Αν πάρει τηλέφωνο στο τάδε νούμερο για να πάρει την κάρτα μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο ο ίδιο ο Κούλης. Ο ίδιο ο Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο ίδιο ο πρόεδρο. Συμμετέχει στην καμπάνια για την κάρτα. Μην τον δείτε καμιά φορά. Εσείς που παίρνετε τηλέφωνο για να παραγγείλετε την κάρτα σας, όπως σηκώστε το τηλέφωνο, μην πετύχετε τον ίδιο Μητσοτάκη να σηκώνετε το τηλέφωνο. Γεια σου. Είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκη. Καλώς το Λουλί, τον Γιατί ο ίδιος, και εκεί δείχνει την υπευθυνότητα του άνδρος, Έχει αγωνία πώς πηγαίνει το πρόγραμμα Εάν έρχονται οι άνθρωποι να τηλεφωνήσουν Εάν παίρνουν τις κάρτες τους Και καταλαβαίνει τη χαρά που παίρνει κάθε μέρα ο πρόεδρος Όταν ακούει ότι ναι Είχαμε πάρα πολλά τηλέφωνα Πάρα πολλοί φίλοι πήραν τηλέφωνο για να γραφτούν μέλη στη Νέα Δημοκρατία Και να βοηθήσουν σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια Κάντε το για να χαρεί ο κούλης. Και βέβαια έχει Χριστου αγωνία. Για να έρχονται. Βέβαια έχει αγωνία. Σου λέει μαζεύουμε, τι γίνεται. Τι να εισπράξουν το 1 ευρώ το μήνα, δεν τι είναι, Δεν πένεις ένα ευρώ το μήνα, σου είναι, είναι 12, δεν είναι 1 ευρώ. Ε, είναι 20. 12 η αιτήσια, 20 ε, αυτό, η αιτήσια. Δεν περιμένει το 1 ευρώ. Και μπορεί να σηκώσει καρδιά. το τηλέφωνο ο Κυριάκο. Δηλαδή τηλέφωνο στον Τάδε νούμερο και μπορεί να το σηκώσει ο Κυριακός και να του πει Θέλω την κάρτα, ευχαριστώ κτλ. Ναι, πω ότι Και χαίρεται με, με αυτά ο Κυριάκο. Δεν χαίρεται αφού Μια Δεν μπορεί να του τίποτα. Η πρώτη... Ότι είναι δωρέες. Δεν είναι τώρα λαμογές όπω τα προηγούμενα. Η πρώτη διαφορά δεξιού και ενό αριστερού, Υπάρχουν πάρα πολλέ. Η πρώτη είναι η Που έχει ο δεξιό, πραγματικά δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Ότι Παραλία, ο ίδιο χαίρεται και είναι πίσω από το τηλέφωνο. Άντων δεν τα πιστεύει αυτά. Τα λέει για να τα πιστέψουν από κάτω. Αυτή που απευθύνει. σου. Ότι πάρε τηλέφωνο και θα χαρεί πολύ ο Κυριακό αν θα πάρουν τηλέφωνο. Και κάθε μέρα ρωτάει πώ πήγαμε σήμερα. Και χαίρεται πάρα πολύ. Παιδικό σταθμό. Βρε, θα ρωτάει, αλλά ρωτάει πώ ρωτά στο χρηματιστήριο πώ πήγαν οι δείκτε, τάδε. Ναι, και εκεί έχει ένα ενδιαφέρον. Τι, τι, αυτό λέω. Τι μαζέψαμε σήμερα. Νοιάζει πόσοι ήρθαν μέσα. Πόσοι μαζέψαμε. και το ζήτα το βράδυ. Δεν βγάζει δε το ζήτα Δεν ξέρω. Πάμε στο ταμιακή. Ε... Τα ξεχρεώσανε εκείνον τα νίκη που χρωστάγανε από τι συζητήσει. Όχι, Μωρέ, θα τα, τα, δάνεια, τα, δάνεια, τα... ξεχρεώσανε. Εσύ Αυτά... και εγώ δεν θα τα πληρώσω. Πάμε καλά. Λέω, Λέω, αν ναι, να ξεχρεώσει είναι δημοκρατία. Πρέπει ξέρω τα τι έχω δάνεια. να χρωστάω. Αν ξεχρέωνε, δεν θα ήταν κόμμα. Μήπω και ο... μάλιστα έτοιμο να κυβερνήσει, θα ήταν σωστό. κάτι άλλο. Μήπω ο κόσμο να πάει στην Δημοκρατία. Όντω, μην τα πληρώσουμε εμεί. Να πληρώσουν οι βλαμμένοι που θα του ψηφίσουν. Αυτό θα μπορούσε να ισχύει με όλου του βλαμμένου που ψηφίσουν. Γιατί εμεί δεν έχουμε ψηφίσει ποτέ κυβέρνηση, αλλά λουζόμαστε. Τα ωραία αποτελέσματα τη κάθε κυβέρνηση. Είναι ένα φιλοσοφικό θέμα το οποίο το θέτω ωραία και πολύ ωραία. Τι λε και φοροδιαφύγει όμω που δεν ψηφίζει κυβέρνηση. Ποιο, εσύ. Γιατί, ε, Με έναν τρόπο να γλιτώσει, να πληρώσει τα δάνεια και οτι ολίγα. Να πληρώνουμε ένα. Αυτά πρέπει το σωστό. Για για να μην είναι σοβαρό. Ένα πλαφόν, ό,τι αναλογεί στον καθένα, το πληρώνουμε όλοι. Όσοι ψηφίζουν κυβερνητικά κόμματα, ψη... πληρώνουν στο τέλο τη διαιτία ή του έτου κάτι παραπάνω. Και ανάλογα με το τι φέρανε Είναι μια πρόταση αυτή Θα διορθωνούν τους αρκετά πράγματα Γιατί θα έχει και επιπλέον κόστος Ναι, ναι, ναι, ενώ τώρα σου λέει Δεν βαγιέσαι τώρα Τους παίρνει όλου το λαιμό του και τελειώνει Πού είχαμε μείνει στην κάρτα της Δημοκρατία. Είναι δυνατόν να θέλουμε να αλλάξουμε την Ελλάδα Είναι δυνατόν να θέλουμε να έχουμε την παράταξή μας υπερήφανη και ανεξάρτητη Είναι δυνατόν να θέλουμε Να δείξουμε ότι πρέπει να σηκωθούν από τον καναπέ και όλοι να συμμετέχουμε σε μια μεγάλη προσπάθεια και να σκέφτονται ορισμένοι αν θα δώσουν 12 ευρώ το χρόνο, 1 ευρώ το μήνα για την παράταξή του ή 22 ευρώ τα δύο χρόνια γιατί κάνει και έκπτωση. Εγώ χθε είπα 12, 24, 36. Στην Νέα Δημοκρατία και ο κ. Παθανάση κάνει και έκπτωση. Εγώ αν το αποφάσισα να μην γίνει έκπτωση. Τι θα πει έκπτωση. Σα δίνω τη δική μου κάρτα. Το δείχνω λίγο εδώ. εδώ. Έτσι. 20 ευρώ. 12 ο πρώτο χρόνο. 20 ευρώ τα 2 χρόνια, 30 ευρώ τα 3 χρόνια, λέει ο κ. Παπαδανά. Άρα, Νίκο, είσαι πολύ γαλαντόμο. Για την νέα δημοκρατία μα. Τέμα, εγώ δεν θα κάνω έκπτωση. Ναι, εκεί γύφτο ο Άδεν. Ναι. Αν κατάλαβα καλά, η δική του κάρτα μου είναι των 20 ευρώ. Ναι. Είναι το δική, αλλά λέει εγώ δεν θα κάνω έκπτωση. Πήρε Πόσο και ο ίδιο. Δεν πήρε. Για τρία σου λέει τώρα θα έχουμε υπάρξει τρία χρόνια. Για τη νέα δημοκρατία και 100 ευρώ αξίζει. Ναι. 100 ευρώ την κάρτα. Γιατί δεν κατάλαβα. Το μήνα. Και το μήνα, και για το τι μήνα όχι, γιατί Όχι, δεν όχι, όχι δεν για την παράταξή σου να μην δώσει. Κοίτα τη τελέχη. Θα κερδίσει μια από αυτό. Κοίτα ποιοι είναι μέσα εκεί. Θυμίσουν τα προηγούμενα χρόνια. Πόσα πολλή έκανε ο Κυριάκο, α πούμε. Πόσε ήθελε να κάνει, πόσε θα να κάνει ο Κυριάκο. Πόσε καφετιέρες πήρε. Από τη Zemens. Κοιτάξτε, από τα στελέχη, κόβεις Πώ θα βγει αυτό. Ο, ο διακανονισμός πώ θα βγει από τη Zemens. Έχει τελειώσει ο με τον Κυριάκο και τη Zemens. Έχει κολλήσει. Αυτό πληρώνουμε. Θέλω να ξέρω. πληρώνουμε. πληρώνουμε. πληρώνουμε το κολλημένος. Είμαι κολλημένος. Έρχεται με όραμα ο Κυριάκος και εσύ θυμάσαι μια καφετιέρα Καλά, που όταν βλέπει δύο μάτια, δεν σημαίνει ότι είναι Το ότι κάτι που Ναι. Συμβόλαιο αλήθεια με τον ελληνικό λαό. Α, ο, και εσύ έχει κολλήσει στην καφετιέρα που, που, που θα πίνει καφέ. Εσύ δεν πίνει καφέ. Πώ πίνει καφέ. Σε άλλη μάρκα, γιατί πρέπει να Έχουμε προχωρήσει. Στον BRICS, ναι. Γιατί. Φωτοτυπικό Έχουμε και BRICS εκεί. Φτιαγμένο από την Ιουκοσλαβία. Έχουμε άλλο ένα ανάδονο. Όλοι εσεί που τώρα με βλέπετε και που πιστεύετε ότι πρέπει να επιτύχει η προσπάθεια του Κυριάκου Μητσοτάκη και η προσπάθεια τη Νέα Δημοκρατία να μπορέσουμε να απαλλάξουμε τη χώρα από αυτή τη λέλαπα και να είμαστε δυνατοί πρέπει να τηλεφωνήσετε τώρα, τώρα, τώρα όμως, τώρα στο 210-94-44-222 και να ζητήσετε να αγοράσετε να πάλι το είπα αγοράσετε είναι συνήθεια που την εκπομπή αυτό δεν είναι αγορά δεν μπορώ να χρησιμοποιήστε αυτό το ρήμα για την κάρτα να εγγραφείτε μέλη στη νέα δημοκρατία Εμεί αφήσαμε και το τηλέφωνο που είναι τη Νέα τη Για να πάει ο κόσμο τι άλλο να κάνουμε. Στηρίζουμε τον κούλι. Hey, λοιπόν, επίση έχετε τηλέφωνο για φάρσει ο καθένα όπου θέλει ότι θέλει <χι> να κάνει. <μίλει> ναι, ναι, ναι. Ναι, نαι, να Όχι να δίνουμε και εύκολα. Λοιπόν, τηλεφωνήστε τώρα, τώρα. Το ότι έχει μπερδευτεί και λέει αγοράστενο μετά. Δεν είναι αγορά, αλλά τι άλλο είναι πάλι. Έχει μπερδευτεί. Είναι δωροκάρτα. Πώ δίνει τα μαγαζιά, μαγιάζει. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κανάλι Τώρα να Χριστούγεννα. <μίλει> Ωραία, τώρα πλήκτου. Γιατί να μην κάνει δώρο, ένα φίλο, μια δοροκάτα τη Νέορατεία. Πώ κάνει για το πώς... Σουηδικά τα μαγαζιά τα άλλα. Πώ κάνει για το Σούπερ εδώ. Μάρκετ. Αρκεί με αυτή την κάρτα να μπορεί να μπαίνει τσάμπα στι συνεδριάσει των οργάνων. Π.χ. Αυτό είναι σαν θέατρο. Είναι να σε τσάπα... σαν να το δίνει το δελφινάριο του ανθρώπου. Συντήρη για το δελφινάριο Είναι πολύ σημαντικό. Τσάμπα στην Πάολα. Π.χ. σε ένα άλλο μπουζί, στην Μίκονο, να πα κάτι με την κάρτα τη. Κοιτάξτε, θέλω έκπτωση. Έχετε έκπτωση, έχετε δωρεάν είσοδο κάπου. Αυτά, αυτά είναι πολύ καλέ συλλογικέ. Δύο πανέργια δώρο, γαρύφαλο. Πανέργεια. Έχω κάρτα. Πρώτο τραπέζι. Δεν είναι έτσι. Πρώτο, πρώτο γιατί είμαι Νέα Δημοκρατία. Δεν είμαι ο τυχαός. Ή Σήμερα οι Ονεδίτε πραγματοποίησαν συμβολική, όπω λέει α, το τι. site τη ΟΝΕΔ. Εκδρομή στην Μύκονο Επίσκεψη. Συμβολική α, επίσκεψη. Στα Αχλιβονίσια. Σε μια κλούβα των ΜΑΤ. <laughs> και. <laughs> α, ωραία. <laughs> συμβολική. <laughs> και, <όμως>. Από <laughs> εδώ βλέπουμε <laughs> τρία γουρούνια. Κλούβα <laughs> τον ΜΑΤ λέμε. Είχε από πίσω κράνο, κάτι κράνι στάνη... κρεμόντουσαν. Ιστάνι. Ιστάνι, άρα, όχι. Κάτι κράνι εκεί κρεμόντουσαν. Δεν μπορείτε να καταλάβετε. Θέλω να δείξω στα παιδιά ότι είναι με το κράτος και με όλα αυτά με που συμβαίνουν στι τελευταίε. Κράτο! Κρά... Mm. Το κράτος είναι το κράνος όμως Και κάνανε συμβολική όπως λένε επίσκεψη. Τι θα πει συμβολική επίσκεψη. Επίσκεψη είναι επίσκεψη. Τι συμβολική. Ότι δεν σημαίνει κάτι. Δεν πήγαμε απλά δεν πήραν για να α πούμε. Ναι, ας πούμε. αυτό. Τι άλλο. Δεν κρατούσαν τσεκούρια οι Ωνεδίτε, δεν πήγαν οι Rangers, ας πούμε. Σα τους... τα, τα όταν δεν ήταν στην, Ονέ, το στην Ονέ, Δεν η Και συμβόλαιο αλήθεια. Είναι μεγάλο και δεν το έχω διαβάσει. Μα συνάψει. Ναι, ναι, ναι. Τσιγά, το μεγάλο. Μη... Απολύσει, περικοπέ, τρει λέξει είναι μεγάλο, λέει. Όσο Μη... και του Τσίπρα. Φτάνει είναι ίδια τα συμβόλαια με το λαό, άστα. Πέφτει για τι προσκλήσει, δεν είναι. Λοιπόν, με προσκλήσει για του φίλου Αθηνέω και μετά να δώσω και για Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, για Αθήνα. Τρει διπλέ προσκλήσει για αύριο για την παράσταση, για την παράσταση του Χριστόφωρου Ζαραλίκου στο Σταυρού του Νότου Plus. Οι τρει πρώτε θα τηλεφωνήσετε στο 211 28200. Θα κερδίσετε την πρόσκληση. Και τα στοιχεία θα πούμε Όσο ακούγονται για τον Χριστόφου Ζαραλί. Πάρτε τηλέφωνο, θα πούμε τα ονόματα αμέσω μετά. Ε, εδώ είμαστε. Έλληνο φρένια, έχουμε του τρει νικητέ για την παράσταση του Χριστόφου Ζαραλί. Μάλλον γρήγοροι ναι, δεν είναι νικητέ. Οι τρει γρήγοροι ναι. Οι, Οι τρεις γρήγοροι και νικητέ. Άρα αφού δεν νικητέ, δεν καταλαβαίνω. νικητέ. Λοιπόν, είναι η Κάκου, ο Γιάννη Πώ το είπε αυτό, Τζέση Τζέση. Κακου. Όχι, Τζέσικα Άκου Όχι, θα μπορούσε να είναι Τζέσικα Κου Κου Τζέσικ Κάκου, Τι, Jesse, Κάκου. Ο Γιάννης Λικουριώτης, η Ολυμπία Σφακιανάκη Πού θα πάνε αυτή Στον Χριστόφορο Ζαραλίγκο στο stand-up comedy Αύριο Παρασκευή στις 10.30 εξηγενεί η Παράσταση Στο Σταυρό του Νότου Plus, Που είναι στη Φρατζή 14 στο Νέο Κόσμο Να είναι εκεί κατά τις 10 Να είναι εκεί κατά τις 10 να Και Φίλυσο Καπάκι δεύτερος ως. Ως. Τι Για Θεσσαλονίκη όμως τώρα. Ναι, η για του φίλου που μας ακούν από τον 171 το Υπάρχουν Αθηνέοι δηλαδή Υπάρχουν Αθηνέοι Λοιπόν, τρει διπλές προσκλήσεις με μπύρα ή κρασί Για τον Σοκράτη Μάλαμα Στη Θεσσαλονίκη, στο Fix Factory ε, Στο Fix Factory Είναι το τελευταίο Σάββατο, για το Σάββατο όμω είναι αυτό Δεν για σάββατο, είναι για το σάββατο. σάββατο Πάρετε τώρα για το Σάββατο Οι τρει πρόβλη που θα πάρετε Θα κερδίσετε ε, μια διπλή για τον Σοκράτη Μάλαμα Όσο... Πού θα πάρουμε Α, ναι, στο 211 200 800, ε. Είναι Είτε. ίδιο το τηλέφωνο. Είναι Αθήνα ίδιο. Αθήνα θα 3. πάρετε. 211-200-8200. Θεσσαλονίκη, μην πάρετε από την Αθήνα. Εκτό αν προλάβετε και πάτε μέχρι του yeah, αεροπλάνου. Ναι, εντάξει, το αεροπλάνο είναι πάνω. Όχι, αυτοκίνητα. Προλαβαίνει. Τρει μέρε πριν προλαβαίνει, νομίζω. Κάντε το τηλεφώνημα αυτό. Εμεί θα ακούμε τι ακριβώ μα έλεγαν οι Σιριζέιμ για τη διαγραφή του χρέου. Για γιατί χτε κατάπιαν και αυτήν την πολύ μεγάλη υπόσχεση. Ζητάμε τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους της ονομαστικής αξίας του χρέους. Όπως τίποτα πρέπει να υπάρχει διαγραφή του χρέους. Εγώ δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια σοβαρό οικονομολόγο που λέει ότι αυτό το χρέος είναι βιώσιμο. Ο πίχης τον έχουμε βάλει ψηλά, ο πίχης είναι η διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους. Όποια, να σας φέρω 50 διαφορετικές μελέτες για το ελληνικό δημόσιο χρέος, όλες συγκλείχνουν ότι θέλει 50%... Κούρεμα. Πάνω mm. από 50% δηλαδή. Κύριε Χαζνικολά, mm. αυτός είναι ο στόχος μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι πρέπει να υπάρξει διαγραφή mm. του μεγαλύτερου μέρους του χρέους. Θέλουμε διαγραφή ή απομείωση με οποιοδήποτε τρόπο του συσσωρευμένου χρέους. Λίλωση του Γάλλου Υπουργού οικονομία που ζητάει να υπάρξει τώρα. Για και, και κούρεμα, διαπραγματίζεις και κούρεμα λέει, λοιπόν, γιατί αν δεν... Κούρεμα. Βεβαίως, διαβάσετε. Ο Μακρόν πια για κούρεμα. Βεβαίως. Το ποσοστό πρέπει να είναι πολύ μεγάλο, πάλι λένε για 50% αλλά έχουν πει 40% αλλά έχουν πει 60%. <laughs> δηλαδή θα πρέπει να υπάρξει η διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους. Μέσα εκεί εντάσσεται και η δική μας προσέγγιση και η δικιά μας πρόταση για την διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους. Πολυβούτση, Κουρλέτη, Τσακαλώτο, Τσίπρα και άλλοι, και άλλοι. Δεν αντιλαμβάνομαι. Την αιχμή δεν αντιλαμβάνουμε Η Δεν αιχμή... έγινε διαγραφή. Δεν έγινε 22%. Όχι. Δεν, δεν έγινε διαγραφή του χρέου. Εδώ λέγανε, δεν είναι μόνο ότι λέγανε. Λένε ότι δεν μπορεί να διανοηθώ υπό Τσακαλώτο, ότι θα υπάρχει οικονομολόγο σοβαρό που δεν θα διαγράψει το χρέο ή θα δεχθεί ότι το χρέο μπορεί να μην διαγραφεί. Δηλαδή. ή ακρότητε. Υπόθησαν πολλά. Όχι Πού και πού χρειάζεται αυτά να ακούγονται. Δεν βγαίνει τίποτα. Δεν πρόκειται να προκύψει τίποτα. Και ξανά, αν χρειαστεί, τα ίδια ψέματα θα πούνε και ξανά, αν χρειαστεί, θα εγκριθούν τα ίδια ψέματα. Εν γνώση του κόσμου ότι εγκρίνουν ψέματα. Δεν αλλάζει τίποτα. Σε αυτό δεν έχουμε καμία αντίφαση. Καλά, ή ότι λένε καλύτερα ψέματα από του άλλου. Είναι και αυτό. Είναι Τα λένε πιο soft. Τα Αλλά αυτοί. έτσι τα ακούμε ε, για να λέμε ότι κάποτε πώ μα δούλευαν. Για ιστορικό Είναι το σαν σήμερα τη εκπομπή. Αλλά, σαν χήμερα επίσης θα πω, σαν Και σαν χήμερα, σαν χήμερα της εκπομπής Και έτσι στέκη, να... στέκη. Ναι, Με μια μικρή ορθογραφία αλλάζουν mm. όλα. Και πιο ψηλά τον πήχε Από όλου βεβαίω, Αυτός που δεν έχει κανένα πρόβλημα πει, oh, Τα oh. ψέματα είναι ο καμένος Το χρέος λύνεται πολιτικά Και το χρέος λύνεται με συσάχτια Με διαγραφή μονομερή Του χρέου, Το οποίο είναι πονίδιστο Και το οποίο έχουν δημιουργήσει Στατογκληφικά επιτόκια Αυτά. Ε, με συσάκθειε και όλα αυτά τα πολύ ωραία πράγματα. Τον πιστεύω. χαίρομαι τον καμένο γιατί μπορεί να πει οτιδήποτε. Τα πάντα. εδώ. Έχει τον... πει, δεν θυμάσει την συνέντευξη στη Θεσσαλονίκη, νομίζω φέτο ή πέρυσι, που λέει δεν υπογράψα μνημόνιο. Ναι. Υπογράψα Μια σελίδα. Όχι. Δεν υπογράψα. Είχε βγάλει τρελίτη δημοσιογράφων τον Ρόταγκε. Τόσο καθαρά και τόσο χύμα, δηλαδή δεν έχει κανένα απολύτω πρόβλημα. Εδώ okay. έχουμε ακούσει ότι έξι μήνες ναι, δεν είχαμε συμφωνία. μνημόνιο Μα ούτε συμφωνία Δεν εννοούσε ναι. τίποτα, ότι δεν κάναμε Μα έξι μήνες δεν είχαμε μνημόνιο στη χώρα είναι, Έχουμε ζήσει και αυτή η φωτίου, την η φωτίου, η φωτίου το είχε πει αυτό Ω, τον Ιούνιο λέει βγήκαμε το Γενάρη Είναι Ιούνιος, έξι μήνες δεν έχουμε μνημόνιο, Α, αλλά τον, μετά Αύγουστο έχουμε μετά. μνημόνιο. Α, τον Αύγουστο Με μετά. τον ίδιο τρόπο μετά πανηγύριζε και το μνημόνιο που έχουμε Ναι αλλά ανάσανε λίγο τόπος. Δεν είναι Είναι όλοι βλαμμένοι. Περάσαμε στην εποχή εκτό μνημονίου. Είναι επαγγελματίε, απατεώνες. Και μπήκαν πολλοί. Προ τα εγγελματίε είναι σίγουροι. Ναι. Και βλαμμένοι βλαμένοι. Βλαμένοι. Βλαμένοι. Βλαμένοι. και βλαμμένοι. Έχουμε νικητέ για Θεσσαλονίκη. Ανδρέας Καλοκαιρινό, Πάνος Παπαθανασίου, Κοσμά Στογιανίδη. Είναι οι τρει πιο γρήγοροι που κέρδισαν την διπλή πρόσκληση για την παράσταση του Σοκράτη Μάλαμα στη Θεσσαλονίκη στο Fix Factory το Σάββατο. Ε, δεν λέει η ώρα, δυστυχώ θα πρέπει να μάθετε. Ε, το Fix Factor είναι στην 26 Οκτωβρίου, αριθμό 15. Να είστε εκεί το Σάββατο. Ε, ας πάρουν, ας πάρουν τηλέφωνο ναι, να ναι. μάθουν τι και πώ για την Κάντε ώρα. Κάντε και εσεί κάτι. Κάντε κάτι, ναι, ναι. Αυτό, οι πολίτε πια που τα θέλουν στο χέρι, Μπορούμε να έρθουμε να σας πάρουμε, σα πάμε κιόλα. Να Να πάμε. Θεσσαλονίκη, γιατί να μην πάμε. Και να, να του πάμε. πάμε και να τους πάμε και να του πάμε, πάμε πάμε το Αλλά δεν κερδίσαμε εμεί πρόσκληση. Τέλο πάντων. Δεν πήρε τηλέφωνο όταν έπρεπε. Δεν πήρε τηλέφωνο έπρεπε. Εδώ η Λουκά στέλνει στέλν συνεχώς μηνύματα, βλέπω. Η Λουκά. Λουκά. Μα έχει ανακαλύψει και στα η Ελένη Λουκά. Ότι δεν παίρνει μόνο σε ένα έξω, στέλνει και στην uh, οθόνη εδώ. Ναι, και... Πε, πες το να, αχάρι, πες το να χάρι, γιατί Θέλει να ακουστεί μόνο Είμαι η Ελένη Λουκά, η γνωστή. Θαυμαστικό. Έτσι ξεκινάει τα τη. Γιατί Να δείτε τι σημαίνει και τα λοιπά και τα λοιπά ένα αρχοκομούνια πιο κάτω Και ένα άλλο ψάχνω που λέει Κάτσε να το πω Ναι ναι που σε καρφώνει είναι ωραίο αυτό, αυτό που πριν Το άλλο είναι θα σου πω εγώ Τι ψυχή θα παραδώσει είναι το θέμα γιατί Εγώ τι ψυχή θα παραδώσω Όχι εσύ Η Λουκάη η οποία με μεγάλη γραφείο. Η Λουκάη. κυρία Λουκάη, γνωστή. Γιατί μου κλείνει το τηλέφωνο. Λουκάη. Το ξέρει καλά μου και η εδώ και μήνες μου το κλείνει. Από oh. την αρχή μου κλείνει το τηλέφωνο, δεν με αφήνει να μιλήσω. Αυτή είναι η ελευθερία σα, αυτή είναι η δημοκρατία σα παλιοκουμούνια. Α, εγώ δεν το ξέρω αυτό. Δε, λοιπόν, την κλείνει το τηλέφωνο. Απολογούμε. απολογούμε. Θέλω απολογούμε. να μην ξέρει να αν γίνεται από μου. Εντάξει, θα προσπαθήσω, Ωραία. αλλά ή σωστή τώρα να βγάλει τρόφιου κάθε τόσο. Ε, θέλω να ανοίξει τα μικρόφωνο στο λά τη διακρίση, σωστό. Να διάθερος. αφήσουμε όλα έσφαλα. τα παιδιά να έρθουν κοντά μα. Έσφαλα, έσφαλα. Οπότε από αύριο να ανοίξει τους κόλπου. Θα ανοίξουν οι γραμμέ. Τι λέει ο Γεωργή. Μπράβο. Όλα αυτά που λένε σε τέτοιε περιπτώσει. Διαφημίσει και εδώ είμαστε. Ξέρετε πώ έγινε λέει διαπραγμάτευση το χρέο στο Eurogroup. Προτείνα στον Τζίπρα οι διαγραφή χρέου μέχρι το 2061. Και του είπε ο Αλέξη, ο Λεβέντη. 2060 και αγουστάρεται. Και του είπαν και ξέρει, τόσο σκληρό τη. Πάμε 2060. Αυτό το κάνατε πρωθυπουργό! τον ανεπρόκοπο πρόκοπο! Δηλαδή, απίστευτο δεν υπάρχει αυτό που κάνει ο ελληνικό Έχει πάει ο ελληνικό λαό στην κάλπη και έχει αυτοκτονήσει μαδικός Και μετά μου λένε σήμερα το κέντρο καταστράφηκα. Μόνο σήμερα πέντε μαγαζάντορε καταστραφήκαμε. Κοιτάξτε, κάνω κύριε! Ο λαό τον έφερε! Είναι δυνατόν με νέα δημοκρατία στην εξουσία να γίνει αυτό το πράγμα. Καλά τα Κυριακό. Καλά θα τελειώσουν γρήγορα γρήγορα γρήγορα. γρήγορα, γρήγορα. Εννοείται. Ε... Με τον Κυριακό αυτά θα τελειώσω. Το κλου είναι εδώ στο τέλο. Να θυμηθούμε ότι έχει γίνει η, πνευμακρατία, η πνευμακρατία Και Δημοκρατία. το κέντρο τη Αθήνα. Και και ο Πάκης ήταν. Ο άνεμος ήταν ο άλλο Όχι, όχι. Εκεί ήταν και η ειδική περίπτωση. Ναι. Το κέντρο τη Αθήνα καίγεται. Το εξαρτήτηση. δέντρο πότε κάηκε. Και... Το δέντρο. Η Πινέα Τότε ήταν η ειδική περίπτωση. Ήταν η εβδομάδα 20 αυτό. Τα που και το κέντρο το κέντρο γιατί. Ε, δεν έχει να κάνει με κυβέρνηση. Βέβαια δεν ήταν ο Κυριάκο η αλήθεια εν τότε. Ήταν απλά υπουργό. Ήταν ο Σαμαρά. Σα... Δεν είναι το ίδιο. Και ο Άδων ήταν υπουργό σε μια κυβέρνηση που και εγώ ήταν το κέντρο. Είχαν βγάλει τι κουκούλε που έλεγε ο Σαμαρά θα βγάλουμε τι κουκούλε τότε. Όχι. Στου το κοφούλε του Καραμαλή. Έχει, υπάρχει και ένα θέμα ότι θα βρει από κάτω. Ε, λοιπόν ο... είναι θέματα αυτά. Συνάδελφε, πού είσαι. Δεν είναι όλε οι κουκούλε έτσι. Όχι, δεν αλλά. Κάποιε κουκούλε είναι έτσι, το έχουμε δει, υπάρχουν άπειρα βίντεο. Καλά ρε, παιδιά δεν είπα να με Οπότε. Αλλά είναι το ωραίο που λέει εδώ ε, Πέντε λέει του είπαν ότι καταστράφηκαν Λέει να καταστραφείτε αφού ψηφίζατε Σύρισα με μια χαρά ο Άδων Θα τελειώσει είναι η επί... καταστροφή σας Όταν εμείς έρθουμε στα πράγματα Επιπέδου ψόφως η ατάκα Είναι δείτε. σου είπα πριν Η πρώτη διαφορά η βασική μεταξύ δεξιού και αριστερού Του όποιου δεξιού και του όποιου αριστερού Είναι ότι ο δεξιός Είναι ρηχό στη σκέψη. Δεν σκέφτεται. Και είναι και αισθητική. Ναι, ναι με βασικό, μετά, με δεύτερο, ναι, τρίτο. Εκατό ε... διαφορέ. Διαφορές. Απλοϊκό είναι και αυτό που κάνουμε τώρα, αλλά η πρώτη διαφορά είναι ότι ο αριστερό για να αποφασίσει να σκεφτεί λίγο, και να δει λίγο αλλιώ τα πράγματα και τι αλλαγέ των πραγμάτων, απαιτεί ένα μίνιμουμ σκέψη. Όχι ότι θα πάει σε σωστή κατεύθυνση. Ό, εκεί γίνεται μακελιό. Και κάθε αριστερό τα βρίσκεται με τον εαυτό του και διχάζεται και, και, και. Αλλά αυτό το πράγμα το ρηχό που έχουν οι άλλοι μας Δεν αντέχεται. Δεν... Βάλα από κάτω το τραγούδι να πούμε σιγά σιγά το. Για ένα γενιάτικο τραγούδι. Αντί, Λατσκρίστα μα να χαρούμε. Ναι, <στοί> γενιάτικο, είναι, θα το ακούσουμε. έχει Έπαιξε, ξεκίνησε. Γιατί δεν ακούω, δεν με βοηθάνε τα αυτιά μου, καταλαβαίνεις. Για να ακούσουμε λίγο χριστουγεννιάτικο. στο γενιάτικο τραγούδι, με αυτό σας αποχαιρετούμε oh, ο George Michael τραγουδάει, δεν θυμάμαι τώρα. Uam, θα είναι. σε γελάσω και το θέλω yeah. λοιπόν τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο, yeah. γεια σας